Στοίχη 14-16 Ο Ιησούς είναι ο συμπαθής Μέγας Αρχιερεύς. 14 Αφού λοιπόν, σύμφωνα και με όσα είπομεν, έχουμε μεγάλων αρχιερέα, ο οποίο έχει πλέον περάσει από του ουρανού και εμβήκενε στην αιωνίαν κατάπαυση όπου μας περιμένει, τον Ιησούν δηλαδή, ο οποίο δεν είναι απλούς άνθρωπος, αλλά είναι και ο Υιός του Θεού, ας κρατώμεν καλά την ομολογία της πίστεώς μας προς Αυτόν. 15 μην περάσει δε ποτέ από το νου μας ότι αφού αυτός είναι τώρα του ουρανού δεν θα δείξει ενδιαφέρον μα. Διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα ο οποίος επειδή δεν γνωρίζει τα όσα μας συμβαίνουν ή επειδή η ψώθη τόσο πολύ δεν είναι δυνατό να συμπαθήσει στις ηθικάς και φυσικάς αδυναμίες μας. Αλλά έχουμε ένα αρχιερέα ο οποίος έχει πειραστεί καθ' όλους τους τρόπους κατά τους οποίους η ανθρωπίνη φύσης δύναται να συμπαθησει στις ηθικας και φυσικας αδυναμιες μας αλλα εχουμε ενα αρχιερεα ο οποίο εχει πειραστει καθ ολους τροπους κατα τους οποιους η ανθρωπινη φύση δυναται να πειραστει έχει πειραστεί εξ ολοκλήρου όμοια προ εμά, χωρί όμω να υποπέσει καμίαν αμαρτία. 16. Αφού δε τέτοιο είναι ο αρχιερεύ μα, α πλησιάζομαι λοιπόν με θάρρο και άφοβον πεποίθηση προ τον βασιλικό θρόνων του, από τον οποίο εκπηγάζει η χάρη, διαναλάβομαι συγχώρηση για τα σαμαρτίε μα και διαναεύρωμεν εύνοια και δωρεά που θα μα δώσουν βοήθεια επίκαιρον ει κάθε κρίσιμων ώραν πειρασμού.